Σας. Ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας <Τι <Τι <Τι> Πάντως ξέρει τι τελείως σε μια ερμηνεία κοινωνική της, της χώρας μας η Χολή και η Ήβρης και το κόμπλεξ το διαδίκτυο εναντίον της Γερμανίας ναι. είναι εντυπωσιακή λέει ο ιστορικός του μέλους θα την καταγράψει Ο ιστορικός του μέλλοντος έχει να καταγράψει πάρα πολλά γύρω από αυτά τα θέματα και γιατί μόνο κόμπλεξ αποκλείεται να είναι και άποψη για τη Γερμανία Εν πάση περιπτώσει βλέποντας το διαδίκτυο, το διαδίκτυο είναι και μια άλλη κοινότητα, ένας άλλος κόσμος πολύ μικρός είναι η αλήθεια Παρακολουθώντα αυτά, ο πρώην Υπουργό και είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αλλά πάντα αγαπημένο όλων των Ελλήνων, Άδωνη Γεωργιάδης έβγαλε αυτό το συμπέρασμα από το χθεσινό Ότι έχουμε κόμπλεξ απέναντι στη Γερμανία. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουμε και άποψη για τη Γερμανία, και η άποψη αυτή δεν γεννήθηκε τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια με την κρίση. Και πώ η Γερμανική Μέρκελ χειρίζεται αυτό το θέμα, με δεδομένο πάντα ότι η κρίση δεν είναι θέμα μια ηγέτηδο, μια καγκελαρίου και μια χώρα μόνο. Αλλά την άποψη την έχουμε για του Γερμανού παλιότερα, γιατί έχουν δώσει δείγματα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Εν περιπτώσει, νίκησαν οι Γερμανοί, οι, δεν, οι Αργεντίνοι δεν νίκησαν. Έχουμε και τα δικά μα, έχουν και αυτοί τα δικά του, τα παρακολουθήσαμε όλοι. Να έρθουμε όμω εδώ στα δικά μα είναι καλύτερα, γιατί τελείωσε το Μουντιάλ. Μαζευόμαστε κανονικά. Πια είναι εδώ τα δικά μα. Αυτά που ήταν και πριν δικά μα και αυτά που είναι και πριν δικά του, των Γερμανών δηλαδή. Κυρίως. Ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο πρώην Υπουργό Αγαπημένο, μιλάει για το πώ ακριβώ ακριβώς θα μπει τάξη στα φορολογικά θέματα και λέει μία αλήθεια. Μπορεί μα πει ο ΣΥΡΙΖΑ: Δεν μου αρέσει ο γυαλό, δεν μου αρέσει η μικρή δεΐ, Εγώ προτείνω να βγάλουμε λεφτά έτσι. Γιατί ξέρετε, Α, κάτι... τις Να φορολογήσουμε του πλούσιου. Οι πλούσιοι ω γνωστό νομιμητράκι μετά το έχουν έξω. Του πλούσιου δεν μπορεί να του φορολογήσει ο Ομπάμα και να μου πολιτεί σε αμάχια. Του φορολογήσει ο και ο Τσίπρα. Γεια σας! Ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας out, Οι πλούσιοι όσοι νοστόν, οι με τα λεφτά το έχουν έξω. Atlanta, Texas, we'll back, no τις πλούσιοι μπορούν να τις ο Ομπάμα και να μου πολιτικάς τι Θα τις φορολογήσει ο no. και ο Τσίπρας. Μα μαζερνούμα στον πραγματικό κόσμο. Τι μάθαμε μόλις τώρα. Ότι του πλούσιου δεν μπορεί να του φορολογήσει μια κυβέρνηση, τουλάχιστον τη Ελλάδα, δεν ξέρουμε για τι άλλε, αλλά επειδή μα αφορά η Ελλάδα. Αντίθετα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση μπορεί να φορολογήσει όλου του άλλου, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα λεφτά του έξω. Αυτό είναι μια αλήθεια γενικότερα: ότι οι πλούσιοι ε, δεν έχουν τα λεφτά κάπου, ώστε να πάει κάποιο να τα πάρει με του γνωστού τρόπου που εφαρμόζουμε μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Απλά όταν το ακούσει να το λέει ο Υπουργό. Που υποστηρίζει φανατικά την εφαρμογή ενό μνημονίου για να μπει τάξη στον τόπο, για να βρεθούν χρήματα που χάνονται και φεύγουν. Όταν ακού να το λέει ο υπουργός, σου ανεβαίνει κι άλλο το αίμα στο κεφάλι, αν σου έχει ανέβει και πριν, εφόσον έχει διαπιστώσει όλη αυτή την κατάσταση με του πλούσιου και πώ ακριβώ γίνονται πλούσιοι, αλλά και πώ ακριβώ σώζουν τα χρήματά του ενώ όλοι οι άλλοι γίνονται πιο φτωχοί. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή, πολύ αγαπητή, σε δισεκατομμύρια ανθρώπων. Όλου του πλανήτη και πάνω από 100-200 χρόνια περίπου. Ενώ λοιπόν οι πλούσιοι δεν μπορούν να φορολογηθούν, το λέω άδονη, έχουμε μια έκκληση, έκκληση από τον δημοσιογράφο Νίκο Στραβέλακη. Αύριο η Τρόικα θα δει και του διοικητέ των ταμείων. Σα ευχαριστώ. σοφία οφείλουν να καταλάβουν οι εκπρόσωποι των δανειστών ότι πέραν των καταγεγραμμένων σε κείμενα υποχρεώσεων, πέραν των αριθμών, υπάρχουν άνθρωποι. Μπράβο. Και αν σηκώσουν το κεφάλι και δουν τι συμβαίνει στη χώρα και ακούσουν την ελληνική πλευρά ακούσουν τους υπουργούς ακούσουν α, τους α, ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή το πιθανότερο είναι να καταλάβουν ότι δεν μπορεί δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα οποία απαιτούν είναι αδύνατον Γεια σας. Κάνω στον Λουλί, το μα. Ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Go, Eastman, Κάθε φορά που εμφανίζεται η Τρόικα στην Ελλάδα, πέφτει η αγοραστική κίνηση στην αγορά. Είναι πρωτοφανές στον κόσμο αυτό. Ο άλλο σύντροφο συναγωνιστή Γιάννη Πρετεντέρη, ο προηγούμενο ήταν ο Νίκο Τραβελάκη από το χθεσινό Δελτίο Ειδήσεων, ο οποίο διαπιστώνει πολύ σωστά, και είναι και πρωτότυπο αυτό, δεν το έχει πει και κανένα άλλο, ότι πίσω από του αριθμού υπάρχουν άνθρωποι και θα πρέπει να το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι τη Τρόικα. Επίση, οι άνθρωποι τη Τρόικα να ακούσουν τον παλμό τη κοινωνία μέσω των υπουργών με του οποίου μιλάνε. Έτσι είπε πριν λίγο, να ακούσουν του υπουργού, τι του λένε, γιατί αυτά δεν περνάνε. Αυτά τα μέτρα που μέχρι πρότεινο και ακόμη και τώρα στην ουσία του υποστηρίζει το Μέγκα. Και οι δημοσιογράφοι, εκφωνητέ, παρουσιαστέ του ΜΕΓΑ, όμω δεν περνάνε. Παρόλα αυτά, γιατί πρέπει να ακουστεί και αυτό στου καχόλου ηθαγενεί που παρακολουθούν. Δεν είναι μόνο δημοσκοπήσει που ανεβαίνει η αντιπολίτευση. Είναι πέφτει η κίνηση στην αγορά. Πέφτουν τα διαφημιστικά έσοδα των εφημερίδων. Τι άλλο να σου πω. Είναι καταπληκτικό αυτό που σου πω. Το έχουν μετρήσει. Τίλη, το έχουν, έχουν, μετρήσει έχουν μετρηθεί. Κάθε φορά που εμφανίζονται κάνουν ζημιά. Ε, ζημιά αντικειμενική στην αγορά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ζημιά το... στην οικονομία που θέλουν να τη θεραπεύσουν. Στην οικονομία έτσι. Έτσι. που στηρίζεται στην αγορά. χρονιά που περνάει από εδώ και μπρος οι φόροι πιστεύουν ότι πρέπει να υποχωρούν Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο ναι. που είχε Ελλάδα το 1821 Αυτό είναι απάντηση στην ερώτηση τι είναι το μνημόνιο, έχουν ακουστεί πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια τι ακριβώς είναι το μνημόνιο μια κρεμάλα, θανατική καταδίκη ένα περίστροφο στον κρόταφο εκατομμυρίων Ελλήν, μια σφαίρα που φεύγει από το περίστροφο και μπαίνει μέσα στο κρανίο, είναι μερικοί ορισμοί. Τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό, τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό, δεν πατάει στην πραγματικότητα, ο σωστός ορισμός ακολουθεί τώρα. Ο μιλώντας με το συνεπέστρο των φιλομνημονιακών της χώρας, Καλά το πάω. Το ευχαριστήκατε κιόλα. Δεν έχετε καταλάβει το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο που είχε η Ελλάδα το 1821. Δηλαδή από τον Καποδίση είχε μια φορά στο κεντρικόπη, στο ελευθερό επίπεδο και στο μνημόνιο. Το αγριεύει. Το κερδίζει. Δεν ήταν περισσότερο. Το αγριεύει το πράγμα. Οι πιο μεγάλε που έχουν γίνει στην Ελλάδα μαζεμένε είναι την εποχή του μνημονίου. Μακά να τι κάνουμε μόνοι μα. Και στου βομβαρδισμού στον περαιά. Γεια σας. Ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Πιο μεγάλε μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα μαζεμένες είναι την εποχή του Μνημονίου. <Συλίου> Μα να κάνε μόνοι μας. Και έχεις, στους γομπαρδισμούς τον Πειραία. Μια χαρά. Το απαντάει ο Καμπουράκης. Και αυτή ήταν μια. Οι βοβαρτισμοί στον ήταν μια με μεταρρύθμιση. Και η κατοχή ολόκληρη ήταν μια μεταρρύθμιση, διότι πήγαινε να φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό νέο τρίτο πόλο, κόσμο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είχε ο Χίτλερ ω όραμα. Και ήταν μια μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει στου λαού και στι συνήθειε των Ευρωπαίων. Όλα και άλλα πολλά είναι μεταρρύθμιση. Έτσι λοιπόν μάθαμε τι ακριβώ είναι το μνημόνιο. Ένα ωραίο ορισμό. Άλλο ένα ωραίο ορισμό για το μνημόνιο. Μετά τον Καποδίστρε και τον Τρικούπιν, αυτά που συμβαίνουν αυτέ τι χρονιές, είναι ιστορικέ στιγμές και κυρίω οθούν την Ελλάδα προ τα μπρο, όπω έχετε καταλάβει. Δυστυχώ δεν έχει ενημερωθεί ο Ευάγγελο Βενιζέλο για αυτόν τον ορισμό και για αυτά τα καλά που φέρνει το μνημόνιο, γιατί βγαίνει χωρί να ξέρει τι λέει ο Άδωνη και μα αποκλεί ρητά και κατηγορηματικά, δηλαδή τίποτα, αν πρόκειται για το Βενιζέλο, ότι δεν θα έχουμε άλλο μνημόνιο. Το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μα. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε με εθνικούς όρους επευθυνόμενοι στο Εθνικό Ακροατήριο και όχι στενά κομματικά ή και παραταξιακά ακόμη είναι ότι τώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά η σχέση μας με την Τρόικα Αν λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε μία απάντηση η απάντηση αυτή είναι όχι δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο όχι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα όχι δεν θα υπάρξει ξανά Τρόικα Όχι δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο ναι. που είχε Ελλάδα το 1821. Oh, όχι δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο. Όχι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Όχι δεν θα υπάρξει ξανά Τρόικα. Μπράβο. Τι όμως λαός. Να έχουμε το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο μετά το 1821, τον Τρικούπι, τον Ποιονάλλον, τον, τον, τον Βενιζέλλο. Και να μην θέλει ο άλλο να έχουμε ξανά μνημόνιο. Και ο Σαμαρά τα ίδια λέει, ότι δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν θα, έχει, δεν θα έρθει μάλλον άλλο μνημόνιο. Ενώ είναι τόσο καλό κείμενο και τόσο χρήσιμο. Και δεν είναι μόνο χρήσιμο ως κείμενο, αλλά και ω πρακτική εφαρμογή. Και τα αποτελέσματα τα βλέπετε όλοι γύρω σα. Είμαστε πολύ άτυχοι που ο Βενιζέλο στυλώνει τα πόδια και δεν θέλει άλλο μνημόνιο. Ελπίζω το Μέγκα. Να θέλει οπότε να νικήσει αυτή η πλευρά, αυτή η τάση τη εξυγχρονιστική Ελλάδα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα. Από την Αθήνα βέβαια, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. 2-11-200-8-200, βρίσκεται αυτό που ξέρετε εκεί που τον θέλετε. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφεί ρία, αλλά φυνικενό το, μηνυμάτο, όπως το έλεγω, στο 54%. Και όποιο θέλει να στείλει mail, η διεύθυνση είναι στοούντιο.papa.chirlfm.gr. Το SMS κοστίζει 1,23 ευρώ. Κατέρνα Βουτσα τον ήχο και με τον Άδων, γιατί βγήκε σήμερα το πρωί και ψιλωσάρωσε. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά με ένα ανέκδοτο του Αδόνιδος, γιατί μέχρι... Αυτά που ακούσαμε μέχρι πριν λίγο ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Η ιδέα ότι η Τρόικα λέει και εμείς απλώς εκτελούμε σας διαβεβαίω ένα απολύτερος του Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα So to keep that To είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο Που είχε Ελλάδα το 1829 Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας i plus o tym, Τη πλήσμο τη φολή σε Ομπάμια και να είναι πολύ τι αμέσει φορολογί οσαμαρά. Yeah. Και ότσι πράσι. Αμάνο στον πραγματικό κόσμο. Εγώ έχουμε συνοηθεί στον πραγματικό κόσμο. Μια χαρά συνεννούση υπάρχει. κανείς δεν έχει την πευίστηση ότι θα φορολογηθούν οι πλούσιοι. Μάλλον ένα μεγάλο μέρος όχι το μελύτερο. Φαντάζομαι του Ελληνικού λαού έχει αυτή την ψευδέστηση και κυρίως στα λόγια διατυπώνετε ω πρόταση τομεί δεν ξέρω εγώ τι άλλο, από πολλού πολιτικού οι οποίοι επιλέγονται από τον κόσμο. Και στο τέλο, αντί να φορολογηθούν οι πλούσιοι που δεν έχουν τα λεφτά του εδώ, γι' αυτό είναι και πλούσιοι, φορολογούνται οι άλλοι που έχουν τα λεφτά του εδώ, χωρί να είναι πλούσιοι. Λέει εδώ Δημήτρη ο, ο Ακροατή, που γυρνάγατε και δεν σα πέτυχα, τι ίδιε μέρε ήμουν και εγώ Θεσσαλονίκη, κατεβήκατε στη συγκέντρωση των εμπόρων υπαλλήλων την Κυριακή. Δεν κατεβήκαμε, αλλά περνώντα από την Τζιμισκή, του είδαμε. Χτε το πρωί ήταν εκεί σε ένα πολυκατάστημα, γενικώ ήταν όλα κλειστά στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή, δεν τήρησαν τον νόμο, δεν εφάρμοσαν τον νόμο, την απόφαση, τι τη ακριβώ είναι. Για κουμάτου και κάνα δύο μεγάλα καταστήματα, αλλά υπήρχε ισχυρό, αρκετό κόσμο έξω από αυτό το μεγάλο πολυκατάστημα και αστυνομική δύναμη, βεβαίω, να ρυθμίζει και τα τη κίνηση και όλα τα υπόλοιπα. Του είδαμε και του χαρήκαμε, τον κόσμο απ' έξω. Και βεβαίω τα κλειστά καταστήματα, τουλάχιστον πάνω από το κέρδο, το όποιο κέρδο και σιγά το κέρδο, να μπει η ηρεμία ή 5-6 ώρε γαλήνη των ανθρώπων που τόσο αναγκαίε είναι για να σκεφτούν. Να έχουν χρόνο να σκεφτούν τουλάχιστον αυτό. Αυτό είναι ένα βασικό αίτημα στι μέρε μα. Βεβαίω, με τον καταιγισμό τη ανάπτυξη, τη αγορά, των νόμων, τη αγορά, των τουριστών που έρχονται και καλπάζουν και ξεχύνονται, να χαλάσουν κι αυτοί που δεν συμβαίνει ούτε αυτό, γιατί πάνε σε πολύ συγκεκριμένα καταστήματα και χώρου. Με όλο αυτό τον καταιγισμό ιδεών, ότι πάνω απ' όλα είναι το κέρδο η αγορά και το χρήμα να κινείται και να προχωρήσει έτσι η ανθρωπότητα. Το να ζητά 5-6 ώρε σκέψη και ξεκούραση και γαλήνη. Είναι, ε, ξέρω πως ακούγεται και να μην το χαρακτηρίσω. Παρ' όλα αυτά όμω ας ακούγεται. Δεν είναι κακό. Έχουμε πολλά νησιά. Αυτό είναι κακό. Όπω θα καταλάβετε τώρα, είναι πάρα πολύ κακό. Όταν τα βλέπει και από αεροπλάνο, είναι δυο φορέ κακό. Πα στο Ντουμπάι. Όταν σηκώνεται το αεροπλάνο για να φύγει, βλέπει από κάτω του φίλου και του συμμετέχοντε που μέσα στο νερό. Δεν έχει τίποτα. Έχει τα τεχνητά νησιά. Που πουλάνε την κάθε μίλα, ξέρω ένα εκατομμύριο Ναι. Έρχεσ... Αυτά ονειρεύεσαι εκείνε... και εσύ εδώ. Γιατί είναι 50 βαθμοί Κελσίου, να πούμε, είναι ναι. μέσα στο τσιμέντο. Έρχεσαι στην Ελλάδα και έχει χιλιάδε νησιά. Χιλιάδε! Άδεια! Δεν τα κάνουμε τίποτα! Τίποτα απολύτω! Και δεν μπορεί να το κράτο κι εμεί ένα ευρώ από όλα αυτά. Το δει λογικό. Πετάει πάνω από το αεροπλάνο, έχει φύγει μόλι από το Ντουμπάι που βλέπει τα τσιμεντένα... τσιμεντένια νησιά. Κανονικά με χώμα είναι. Και έρχεται μετά στην Ελλάδα, βλέπει χίλια δύο νησιά και σου λέει αυτά κάτι πρέπει να τα κάνουμε. Είναι μια. Αρχή είναι η αρχή, μόλι ακούσατε την αρχή μια ιστορία που θα ξεδιπλωθεί τα επόμενα 10-15 χρόνια. Και στα άλλα νησιά, μια χαρά γίνεται η δουλειά γιατί μπαίνουν οι περίφημε ανεμογενήτρε, όπω ξέρετε. Ε, και ο, ο χώρο που ανήκει που βρίσκεται κάτω από την ανεμογεννήτρια σιγά σιγά περνάει στην ιδιοκτήτρια εταιρεία τη ανεμογενήτρια και είναι ένα ωραίο τρόπο να σου πάρει τη γη χωρί να έχει καταλάβει τίποτα, αλλά αυτό είναι σε αρχική φάση επίση. Δύο σχέδια, μόλις τα αναπτύξαμε, το εννοάδον στο άλλο εμείς, για το πώς θα πρόκειται να αναπτυχθεί από εδώ και πέρα ο όμορφος κατά τα άλλα τόπος χωρίς να έχει τσιμεντένια νησιά. Έλα αποστολή, να σου πω έχει μια συγκέντρωση τώρα εδώ στην Αθήνα, δε δει και τα λοιπά Μήπως πρέπει να μετακινούνται αυτοί λίγο προς τα τουριστικά μέρη Προς εκεί που περνάνε τα δίπατα λεφορία να τους φωτογραφίζουν από πάνω να φέρνουν έξω Παιδί μου δεν είναι συγκέντρωση, μπερδεύτηκες Το κύμα των τουριστών είναι, ήρθανε ε, Να τους καλοδεχτούμε Είναι κάτι με τα πανώτη, welcome έτσι Welcome <laughs> Ο κόσμο είναι, ήρθε! Ήρθε η ανάπτυξη! Αυτοί που του βλέπει, τσούρμο εκεί είναι η ανάπτυξη! Ναι, ρε παιδί μου, είναι η ανάπτυξη! Να φωτογραφήσουν και οι άλλοι από τα δίπα τα που πάνε και έρχονται και μα έχουν σε, Να του φωτογραφήσουν λίγο, να στείλουν, ξέρω εγώ, τον τόπο του στην ανάπτυξη, να δούμε πώ είναι. Ελάτε, κυρία, ελάτε! Ελάτε, κυρία, περάστε! Ελάτε, κυρία τη ανάπτυξη, ελάτε από εδώ! Δεν ήθελε, να ερώτηση ήθελε να κάνει. Αντίμαλα, να μην τη δίνει τσάμπα τι ερωτήσει. <laughs> Καλλιώ, καλά. Ναι, για σα οφθάκη. Όχι. Α, για, αιγγελία, πέρα, για ποια αγγελία πάρετε τηλέφωνο. Για ποια αγγελία? Ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ. Α, ναι, ναι, παρακαλώ. Το... Αυτό που λέει 50 ευρώ δεν πουλάτε. Ναι, ναι, 50 ευρώ η μπροστινή ρόδα. Α, κατάλαβα, εντάξει, το καιρήχα στο πολύ. Απατή, θέλει ολόκληρο 50 ευρώ? Α, δε... Τι σου δει, με και... Όχι, απλά λέει αγγελία ότι χαρίζεται. Λέει, δίνετε 50 ευρώ ένα μηχανάκι. Τώρα... Σιγά σου κάναμε τώρα και βενζίνη. Έτσι, να γράφει αγγελία. Αυτό το λέει, αυτό το πρέσβδο. Για εσύ δε τσάπα, πει τηλέφωνο αμέσω. Να πληρώσει. Εδώ... Έχει τα και τα φ Γιατί το και καλά okay. κάνεις τη πήρες τηλέφωνα, αλλά 50 ευρώ δεν κάνει το εισιτήριο να πας σε ένα νοσοκομείο. Θα πάει στο μηχανάκι 50 ευρώ. Δεν yeah. έλεγες σε πήρα και εγώ από τα μούτρα. Ευχαριστώ πάντως για τον ενδιαφέρον. Να σε καλά. <Συλίδη> Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα να πούμε τι γίνεται. Εγώ καλά. Όταν έπεζε η Ελλάδα με την Κώστα Ρίκα τα πέναλτι, εγώ πιστεύω ότι έπεσε τηλεφώνημα από την κυβέρνηση για να χάσουμε. Τι, ότι είναι στημένοι οι αγώνε. Τι είμαστε, παιδί μου εδώ πέρα, Super League. Να... Τι το παίρε στο Μουντιάλ Μαρινάκι ΑΕ. Στημένη δεν ήταν, αλλά για φαντάσου να φαντάσουν να περνάγαμε με την Ολλανδία και την Αργεντινή. Και να παίζαμε τελικό με τη Γερμανία και να τράγαμε και εμεί στα γκολ. Θα πηγαίναμε σε εκλογέ κατευθείαν. Αυτό λέω. Δεν έχει oh, μαλλιέ. Yeah. Είναι τέτοια η σταθερότητα που ψήφισε ο κόσμο για το Σαμαρά. Ene, ne, ma ja no ide. Γεια σου, αποστολή. Γεια σου. Αύγουση μια δήλωση τώρα του τσίπρα από τη Βουλή ότι σκοπό λέει του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρει την εξουσία από τα χέρια τη ντόπια κλεπτοκρατεία. Είμαστε διψασμένοι για να πάρουμε την εξουσία από τα χέρια τη ντόπια και ξένης κλεπτοκρατεία και να την μεταβιβάσουμε να τη δώσουμε εκεί όπου ανήκει. Ναι, για να ξεπερτήσει την Ευρωπαϊκή κλεπτοκρατία. Κλεπτοκρατεία. Ένα ερώτημα τώρα που θέλω να βάλω εγώ, δηλαδή μιλάει με το Σεβοσ ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπα, για το πόσο του παραδώσει ο Σεβ την εξουσία ή μήπω θέλει να πάρει την εξουσία από τους πολιτικούς υφιστάμενους του ΣΕΒ. κατάλαβες έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχουν σκεφτεί τόσο. Απλά θέλει να πάρει την εξουσία εκεί. Το τι θα γίνει άμα την πάρει πανηγύρι. Άστε. Λοιπόν, να σου ρωτήσω κάτι. Πρώτον, η εκπομπή τη 26ου. Πού είναι, 26ου δεν ξέρω. Πού να είναι, για... Είναι στο παρελθόν. Α... Πού είναι, Είναι κάπου πίσω μα. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι δύο χρόνια πίσω. Είναι την προ προηγούμενη Παρασκευή. Δεν την έχει βάλει τη σελίδα και έχει χαθεί. Και σου στέλνει ο κόσμο μήνυμα μέσα στη σελίδα ότι δεν υπάρχει η εκπομπή στην τελεία, Αυτό που έχει. Ναι, αυτή τη μαλγάκια, να ξέρω. Ναι, πάντα το να δεις. Δεν σε κορυδεύω. Εντάξει, θα με ρημινήσω... Περίμενε ένα λεπτό, ρε. Και δεύτερον Καλές δύο κοπές και δεν ξέρω αν θα ξαναπάρω Έλα που κάτσα με μικρόφωνο Έλα. Τώρα που θα πάνω θα καταλάβεις Τι ωραίο πράγμα είναι ο λαμδακής Δηλαδή, δηλαδή θε βούλτεψη με βαρύ λάμδα να δει. Βούλτεψη? Μαλά, λα... ωραίο είναι. Βούλτεψη. Σαν να πατά στο καζανάκι, δεν είναι Ωραίο είναι, ωραίο. Λοιπόν, τώρα ξεσνηθήσαμε, γυρίσαμε, άστα. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Α, καλά, έμαθε σε τα κομμωτήρια ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο. Επιτέλου, πάλι καλά. Θε να κάνει μία κουπ, στο διάλο Με εντολή σοφία και το Σαββατοκύριακο ανοιχτά. Αυτό είναι σωστό. Ε, το μαλί, είναι, είναι. Το μαλί, είναι. Το μαλί,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 Το μνημόνιο <Εχ> είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο ναι. που είχε Ελλάδα το 1821. Όχι, δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο. Το Ιππέριμ το Ρώμα. Μπήκε και το Ιππέριμ, σε λίγο θα μπει το Ιππέριμ. Είμαστε άτυχοι. Αυτή η αντιπαράθεση και παράθεση άποψη Βαγ... Βενιζέλου Βαγγέλη και άδωνη για το μνημόνιο που είναι το καλύτερο και ότι, ότι δεν θα το έχουμε το μνημόνιο δείχνει ακριβώ το σπαραγμό και την ατυχία αυτού του λαού και λέει δωνας ακροατής για να δείτε εδώ οι ακροατέ μα πως σκέφτονται στο Ντουμπάι τα νερά και σε όλο τον Περσικό κόλπο είναι ρηχά και γίνονται εύκολα τέτοια τεράστια έργα στο Αιγαίο με απότομα λέει βαθιά νερά είναι ανέφικτα τέτοια έργα στα χιλιάδες νησιά που ονειρεύει το Άδωνης. Δεν κατάλαβες δεν είπε να κάνουμε εμείς έργα εδώ στα νησιά είπε να πουλήσουμε τα νησιά Ή αν όχι πουλήσουμε, να ωφεληθούμε με κάτι να τα κάνουμε, εν περιπτώσει. Το πιο εύκολο να το πουλήσει παρά να το χτίσει. Δεν χρειάζεται να το χτίσει. Στον Ντουμπάι και στον Περσικό τα χτίζουν επειδή δεν τα έχουν. Εμεί τα έχουμε. Και τα βλέπει ανεκμετάλλευτα από ψηλά, και όσο να είναι, σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Το Ιμπέριουμ. Ακολουθεί τώρα το Ιμπέριουμ. Το Ιμπέριουμ ε... των Ρωμαίων, όπω θεαίνει, είναι ναι, ναι. νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία, δικαστική εξουσία. Μάλιστα, μάλιστα, και ήρθε ο Μαξ Βέμπερ και, προέσ... και προσέδεσαι σωστά. Την νόμιμη κρατική βία. Αυτά είναι το υπέρον του κράτου. Τα έχει αυτά. Έχει κράτο. Ειδικά έχεις. το τελευταίο, Μπόλικα. Ο κάτι έχει πάθει τώρα τελευταία και κοιτάει και τι καλέ Ειδικά το τελευταίο, την κρατική βία. Την νόμιμη, νόμιμη κρατική βία. Λίγο δεν χρειάζεται. Είναι πλεονασμό. Η λέξη νόμιμη μπροστά από την κρατική βία δεν χρειάζεται ποτέ. Διότι αποδίδει πλήρω αυτό που θέλει να πει η φράση. Δεν χρειάζεται κανέναν προσδιορισμό. Περισσότερο. Ο Άδωνη, λοιπόν, θα γίνει και συγγραφέα. Όχι μόνο πολιτή, όπω το ξέρουμε. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν θα πουλάει και το δικό του βιβλίο. Έχω ένα μεγάλο ιστορικό προνόμιο. Έχω ζήσει αυτή την περίοδο τη χρεοκοπία σχεδόν στον πυρήνα των γεγονότων. Γιατί ήμουνα με τον Καζαφέρη στο μέγαρο Μαξίμου όταν ο Καναμαλή το Μάρτιο του 2009 είπε για πρώτη φορά πάμε μια χρεοκοπία. Ήμουνα εισηγητή του πρώτου μνημονίου με το Λαϊκό Ορθόδοξο Ναγερμό Ψήφισαν ναι. Ήμουν από τον Κατζαφέ στι συζητήσει τη Δημοκρατία και του Πρωθυπουργού για να κάνουμε τι εκπαιδευτικέ συνεργασίε. Ήμουν υφυπουργό του Παπαδήμου. Ήμουν εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία στο δεύτερο μνημόνιο τον Νοέμβριο του 12 και υπουργό του Γεωσαμαράου που έχω εφαρμόσει το μεγαλύτερο το κόμμα του μνημονίου. Mm. Ό,τι θε να με ρωτήσει για αυτή την περίοδο, στα απ' όλα. Θα, θα τα γράψω σίγουρα. Mm. Γιατί ακούω mm. απίστευε mm. κάθε μέρα ανοησίε. Όταν περάσω από την, από την ιστορική περίοδο την κρίσιμη και πέσει το δευμόντο, θα τα σίγουρα. Το λιγουρεύεστε, είναι σίγουρο. Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο το νιώθω, το ξέρω, όλοι το ξέρουμε. Το λιγουρεύεστε κι εσείς, το λιγουρευόμαστε κι εμείς και το περιμένουμε πώ και πώ για να το αγοράσουμε. Ναι, γεια σα. Σας. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω για διαφήμιση καταλημάτων. Θέλετε να μου πείτε μερικέ πληροφορίε. Θέλετε να διαφημίσετε κατάλημα? Ναι. Πού έχετε κατάλημα? Στην Δονούσα. Στην mm -hmm. Δονούσα. Στην Δονούσα, να κάνε εκεί κατάλημα, γιατί? Στην Δονούσα θα πάω να στήσουμε μια σκηνή να κοιμηθούμε. Θα κάνω να σου πληρώσω και το κατάλημα. Πόσο το έχει το δωμάτιο? 50. Πόσο τετραγωνικά? 70. 70 τετραγωνικά, αυτό είναι σπίτι, δεν είναι δωμάτιο. Έ, ναι, έχει και μεγάλα και μικρά. Για πόσα άτομα είναι το 70 τετραγωνικά? Δεν μπορούμε να κάνουμε το γιατί. Πείστε τόσο επιθετικό, δεν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία μια. Συμφωνία. Μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε. Απλά είναι τα ίδια. Ωραία, ναι. Πήρε για κάποιε πληροφορίε. Δεν σα πήρε για να αρχίσετε να μου φωνάζετε. Ναι, είμαι, είμαι εγώ τέτοιο όμω, είμαι δέξαποτο. Πρέπει να με μετεχθεί όπω είμαι για να προχωρήσει αυτή η σχέση. Ωραία, για πείτε μου λοιπόν. Μεδέχε, ει. Μα αρέσει. Έχει κάποιο κανάλι. Πολύ δεκτικό είσαι. Όχι, όχι, όχι, για πλήδα μου. Α, τι να πω, ποια είναι το κόστο πόσο. Α, ναι, ναι, ναι. Θα τα βρούμε αυτά, θα βάλουμε τη διαφήμιση, αλλά θα πρέπει να κάνετε και έχει δωράκι. Θα στείλω εγώ εδώ πέρα να κάνω ο καμπτώσα να στείλω Έναν άνθρωπο που κάνει εργαζόμενο δωρεάν διακοπέ. Για ποιο διάστημα, ποιο διάστημα τώρα, τον hot του Αυγούστου. Δε θα πει τον Οκτώβρη που έχει Έχουν κλείσει όλα. Κλείσει όλα. Α, με έχουν κλείσει, τι θε, τη διαφήμιση. Εκεί για, για το επόμενο καλοκαίρι. Για το επόμενο, από τώρα. Κοίτα και... να δει ανάπτυξη. Μπράβο. Προγραμματισμό από τώρα για του χρόνου. Είσαι Έλα, Ρεγκάτουλη. Έλα, Μάρι. Πολύ το χάρηκα. Ποιο το 7-1. Ευτυχώ που δεν έβαλα στοίχημα, υπολόγιζα 9. Λέω 5 στο πρώτο, δεν θα φαναλάω 4 με το δεύτερο. Και στενοχωρέθηκα με το ένα, ήθελα 0. Για... Αυτό είναι αλήθεια, και εμένα μου αρέσει το μηδενικό. 200 εκατομμύρια πίθηκοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και με το καρναβάλι του. Πού και αν είναι δυνατόν. Απορώ πάντω που έχουν εκπλαγεί όλοι και λένε ξεφτύλα η διοργανώτρια να φάει τέτοια πόσο και να γίνει τέτοιο πανηγύρι. Σιγά, καλή. Ένα... Εδώ εμεί είχαμε Ολυμπιακού αγώνε και θυμάστε του το κεντέρυθάνου. Mm. Ποιο ήταν μεγαλύτερη ξεφθύλα, νικάμε Και το άλλο μου αρέσει που λένε Σκοτώσαμε όλα αυτά τα παιδιά στι φαβέλες για αυτό Για τέτοια ξεφτίλα, δηλαδή, αν νικάγαμε, χαλάλι στο διάλογο οι φαβέλε και τα παιδιά και όλα, στα τσακίδια, στα καζάνια να βράσουν. Έχω έναν γείτονα. Αλλά για τέτοια ξεφτύλα, για 7-1, σκοτώσαμε τόσα παιδιά, τσάμπα λερώσαμε τα χέρια μα με αίμα. <laughs> να τα λερώσουμε τα χέρια μα με αίμα, αλλά με μια νίκη, με ένα μουντιάλ στα χέρια. Κάτι, να πούμε αξίζει τον κόπο. Θυσιάστηκαν, ήτανε. Παιδάκια που θυσιάστηκαν για το μουντιάλ. Να σου πω, έχω έναν γείτονα, ο οποίο μάλιστα ψηφίστηκε για τα αρσία, πολίτη συνομωσία, ξέρω εγώ. Το είχε βέβαιο, δεν υπάρχει λέει περίπτωση. Είναι στην έδρα τη και θα τη το δώσουν με του διαιτητές, με δεν ξέρω εγώ, τη Βραζιλία. Ναι, ναι, είναι αυτοί που ξέρουν και έχουν πληροφορίε πάντα. Συνομοσιολόγο. Εγώ είχα έναν άλλον που έλεγε: Παίξε την Ελλάδα στου 8. Η Ελλάδα θα περάσει σίγουρα στου 8. Είναι συμφωνημένο. Και όμω, έχουν αυτό. Και παίξε την Ελλάδα στου 8, έχει μεγάλη απόδοση 10.000 θα βγάλει. Παίξε 100 θα βγάλει 10. Εσύ, για επειδή ότι είναι αποστρατικοποιημένη, ένα στρατηγό το αυτό. Χούντα, χούντα, χούντα. Είναι λέει πρώτη σε 149 χώρε πιο ευτυχισμένη κάτοικη στον κόσμο. Όχι, πάνε και έρχονται, δεν τρίλια. Εκεί παιδί μου είναι η πηγή τη φούντα, δεν θα είναι αυτοί οι ευτυχισμένοι. Ακούω. και το έκανε φούντα, χούντα, στρατηγό, συνταγματάρχη. Είναι σε χούντα δί... δί... και γκρινιάζεται. <Τι>... Είμαι σίγουρο ότι θα του έχει φτιάξει και δρόμου. Πώ γίνεται αυτά. και θα έχει μηδενίσει και το χρέο, το δημόσιο. Εδώ πέρα ένα γείτονα είναι χουντικό γιατί ο Παπαδόπουλο του φτιάξει στο χωριό του στην 2,5 χιλιόμετρα ασφαλτο που ήταν χωματόδρομο. 2,5 χιλιόμετρα, πε να το βάλει τον κόκοντ. Και <laughs> ήταν λέει καλή ηχουντα. Άντε, για! Yeah. να το εξή. Είναι δυνατόν να πάρω. Μια βαρκά το μωρό μου. Αυτό θέλατε. <σχει> Καλό. <σχει> γεια σα. Ήρθαμε για να σα πάμε τα λεφτά σα. Γεια σα! Ήρθαμε για να σα πάμε τα λεφτά σα. Έστω γιαπονική. Αμά. Εδώ είμαστε ο άδονη γιορτιά, ο οποίο έχει άποψη. Πολύ καλό είναι αυτό γιατί από το να μην έχει κάποιον απέναντι σου, από το να έχει κάποιον χωρί άποψη. Καλύτερα τουλάχιστον να τον έξιμε άποψη. Τώρα τι λέει αυτή άποψη. Δεν μου καταλάβει ο μέσο Έλληνα. Δυστυχώ, εμεί θέλει με αυτό. Ότι το κράτο δεν χρειάζεται να έχει ούτε έναν τίτλο ιδιοκτησία για να είναι κράτο. Ούτε έναν δεν χρειάζεται να έχει. Αυτό. Είναι μία άποψη από τις πάρα πολλές. Είναι και ο Παπαδημούλης. Εκεί λέει κάτι για το Σαμάραν και ο Κεφαλογιάννης δίπλα μας στον Παπαδημούλη και πρέπει τώρα να υπερασπιστεί ο Κεφαλογιάννης τι. Κάτι που μάλλον δεν το πιστεύει. Ε, και κάνει την υπεράσπιση αλλά είναι λίγο χλιαρή. Το δράμα αυτή της χώρας είναι ότι έχει έναν ακραία, ανασφαλή, αντιδημοκράτη, Και αυταρχικό πρωθυπουργό. Ε, αυτό είναι πολύ ακραίο που λέτε, Και θα είσαι. το εξηγήσω. Ακούστε το δράμα αυτή τη χώρα. Α, δεν είναι αυτό. αυτό. Δεν κάνει να τα λέτε αυτά, κύριε Παπαδημούλη. Το είπε ήδη και αντιπρόεδρο. Δεν κάνει να τα λέτε αυτά. Δεν είναι ακραία αντιδημοκράτηση ο Σαμάρα προ Θεού. Κανένα άλλο δεν, δεν έχει τολμήσει να το σκεφτεί. Όχι να το πει. Αλλά ήταν πολύ ωραία η αντίδραση. Δεν κάνει να τα λέτε αυτά. Είναι αμαρτία. αμαρτία και ο Θεό καροδοκεί, όπω ξέρουμε. Κέρδισε η Γερμανία χθε. Υπήρχε μια εδώ δυσαρέσκεια στον ελληνικό λαό για ευνόητου λόγου. Υπήρχαν όμω και κάποιοι που πανηγύριζαν. <Σερδιερνή> <Σερδιερνή> ο μόνο που έμεινε άγρυπνο ήταν <Σερδιερνή> ο Θοδωρή. <Σερδιε> ο Θοδωρή <Σερδιε> και ο κύριο Γεωργιάδης. <Σερδιε> ο Άνδρο, ο οποίο, κάνα 20 λεπτά μετά την νίκη, έκανε και ένα θριαμπικό tweet, α πούμε, από <Σερδιε> ό,τι μπορούσα να δω. Ναι, όχι θριαμπικό, αναγνωρίζαμε την δίκαιη <Σερδιε> νίκη τη Γερμανία. <Σερνή> καλημέρα. Εσεί τώρα να μαντέψουμε ποιο Εγώ το πολιτικοποιήσουμε ή όχι. Όχι, όχι, για να... πολιτικού λόγου. Γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα μου Η Γερμανία. Τη Γερμανία, σιγά να μην είσαστε με καμία άλλη. Ε, με την Αργεντινή θα ήταν λίγο παράτερο τώρα. Γιατί τι, πολύ ωραία είναι η Αργεντινή και δικαίω και η Αργεντινή στου τέσσερι και δει τον τελικό. Τι να κάνουμε να. τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν. Γι' αυτό ήταν με τη Γερμανία. Επειδή ήταν καλύτερη. Όχι για άλλο λόγο. Κλείνει αυτό το θέμα. Περνάμε σε ένα άλλο και τι θέμα είναι το άλλο. Επίγουσα έκκληση από τη Γάζα Λωρίδα τη Γάζα, 12 Ιούλη. Του 2014. Εμεί, Παλαιστίνοι, που είμαστε παγκυδευμένοι μέσα στη ματωμένη και πολιορκημένη λωρίδα τη Γάζα, καλούμε όλου του ανθρώπου με συνείδηση σε όλο τον κόσμο να δράσουν, να διαδηλώσουν και να εντείνουν τον μποϊκοτάζ, τι αποεπενδύσεις και τι κυρώσει εναντίον του Ισραήλ μέχρι αυτό να λήξει αυτή τη δολοφονική επίθεση στο λαό μα και να κληθεί να λογοδοτήσει για τι ενέργειές του. Είναι μια έκκληση που έχει γραφτεί ε, μέσα στην Γάζα, προχτέ, όπω σα είπα, λένε οι άνθρωποι εκεί. Γράφουμε αυτή την έκκληση το Σάββατο 12 Ιουλίου το βράδυ και πάλι κλεισμένοι στα σπίτια μα, καθώ οι βόμε πέφτουν πάνω μα στη Γάζα. Ποιο ξέρει αν θα σταματήσουν οι σημερινέ επιθέσει. Όποιο είναι πάνω από 7 χρόνων, έχει μόνιμα χαραγμένα στο μυαλό του τα ποτάμια αίματος που έτρεξαν στου δρόμους τη Γάζα όταν για πάνω από τρει εβδομάδε, το 2009, πάνω από 1.400 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 330 παιδιών. Και συνεχίζει η έκκληση. Προ τον πλανήτη, προ του ανθρώπου που έχουν σκέψει να μην κάθουν και βλέπουν και έχουν εξοικειωθεί με, με αυτέ τι τραγικέ εικόνε που έρχονται από εκεί, και με τα παιδιά αλλά και με του ενήλικε, να κάνουν κάτι. Ζητάνε από όλου εμά να κάνουμε κάτι. Ραδιοφωνικά μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι και δύσκολο. Εύκολο είναι να θυμηθούμε την τελευταία δεκαετία ανάλογε εικόνε που έχει προσφέρει η κυβέρνηση του Ισραήλ εντό και εκτό Παλαιστινιακών αλλά και άλλων Αραβικών χωρών εδαφών. 16 years old, 9 years old, 16 years old, 52 years old. It was really a shock. Bad, terrible nightmare. I don't know if I'm at the same time. Χτύπωσανε πάρα πολύ ποτά Δεν κοιμόμαστανε, χτύπωσανε κάθε Ξημέρωμα, τέσσερις η ώρα Κάθε μέρα, τώρα και μια βδομάδα. Ακριβώς Μομβαρδίζουν συνέχεια Ανά λεπτά υπήρχε κάποιος μομβαρδισμός και τέτοια από πάνω, από κάτω Δεν ξέρουμε από πού Σπίτια συγγενείς όλα Τα βλέπετε, τα βλέπετε Τα πεθάναμε δηλαδή Χειρότερα διότι τότε ήθελαν μόνο να αναφτυπήσουν τους Παλιστίνες. Τώρα χτυπάνε παντού. Αεροπλάνα στην αρχή, στην Τύρο, χτυπούσαν, χτυπήσαν τριβώς δύο αυτοκίνητα πριν από μας και μας γυρίσαν οι χωρικοί. Είπανε γυρίστε, οι γυρίστε αμέσως πέθαναν σε αυτά τα αυτοκίνητα. We <laughs> Are you afraid for your children? Yes, sure. To make responsibility. We hope all will be okay and we can see our family again. I came because of my son, otherwise I don't care. They were very Nie to, z tym Porra, aquí un aeroplano, apopano que me dan a Pefto Nebombe, sine Politro Mexico. Cosmos povate na operacia Abu Kato Buffers, ni pos Izrael Palestin. I come from Lebanon because it is too much to save myself, my children because I have to. It's the same movie occurring again like 20 years ago. That's what I feel. Ήταν ηχητικά και από το Λίβανο και από τη Γάζα και από άλλα παλαιστινιακά εδάφη. Όλα αυτά τα τελευταία 10-15 χρόνια που έχει μεγαλουργήσει η πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή η οποία σε σπίτια πάνω, σε μαγαζιά, ψηλικατζίρικα, μικρά μαγαζιά και άλλους χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι από κάτω, άραβες ναι, παλαισθίνοι, άνθρωποι όμως δεν λογαριάζουν τίποτα και η, ετύπωση, η εικόνα που μας έκανε εντύπωση είναι των Ισραηλινών Κάθονται σε κάτι λόφου έξω από τη Γάζα και παρακολουθούν. Θα την είδατε αυτή την εικόνα. Είναι αρκετέ φωτογραφίε με στο Σαββατοκύριακο. Κυκλοφόρησε και παρακολουθούν του βομβαρδισμού τη νύχτα, τι λάμψει που βγάζουν, σαν να είναι ένα ωραίο θέμα ή ένα ωραίο παιχνίδι. Και βέβαια η ερώτηση που έρχεται αυτομάτω όταν βλέπει αυτή την εικόνα είναι: Όλοι αυτοί που παρακολουθούν και μάλιστα ανεβασμένοι και πάνω στα καπότα αυτοκινήτων για να βλέπουν καλύτερα. Παππού στο Auschwitz δεν είχαν. Ο πάντα ανοιχτή... Μια που και κι ολοπληγώνει Συντρίμια πάνω σε συντρίμια Συντρίμια και συντρίμια η ψυχή Πατρίδα πια δεν έχω να με περιμένω Φανταζόμαι σαν βροχή. Δίψω χαρά. Μα δεν θα ξεδιψάσω. Μια θάλασσα την ύπαινη. Κάτι ξένο παντού. Ξένο χωρίς πατρί. Στο τραγούδι αυτό είναι από τι Τροάδε. Το ακούσαμε και προχθέ από τη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση που ανεβαίνει τώρα, στοίχη θέμη Μουμουλίδη, έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση. Μουσικήθιμο Παπαδόπουλο και Ερμηνεία Χρήστο Θηβαίω. Είναι η τραγωδία του Ευρυπίδη που περιγράφει αυτό ακριβώ: τα δεινά του πολέμου. Πώ οι γυναίκε τη Τρία τα εξιστορούν και τα βιώνουν. Έχουν χάσει όλε τι οικογένειέ του και βλέπουν ακόμη και τα μορά παιδιά να τα πετάνε Έλληνε τότε, οι πανίσχυροι, από τα τύχη. <ΣΣΣΣ> <Σένους> Κάπω έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού αμέριμνο όπως το γνωρίζουμε αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος Γεια σας Ανοιχτή <Συσύν> πληγή <Συσύν> Μου λέτε για να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση και τους καλούς υπαλλήλους εσάς παίρνουμε; Ναι Ναι, να σε εμά. Ναι, θέλω να συγχαρείτε τους υπαλλήλους σε ΕΙΔΑΑΠ. Τι κάνανε κι αυτοί. Πήρανε όλους μέρους φέτοι οι Πασόγιοι και οι Νεοδημοκράτες και κάνουν ό,τι μπορούν να σας που είναι για να την ξεπουληθεί μια ώρα κύτερα. Λέγε μα... Με αυτέ τι μαρτυρίε και... μετά θα θέλω να πουλήσω και τη μικρή AIDAP. E ε, ε, μικρή και μεγάλη AIDAP e έχει. Θα βρεθεί. Ε, τι, δύσκολο ε, είναι. Σαν τι μικρέ και μεγάλε αύριε κάτι δηλαδή. Ε. Την AIDAP, ΕΙΑ... τώρα πήγα στη Θεσσαλονίκη και τα άμαθα. Την AIDAP ΕΙΑ... ΕΙΑ... προσπάθησαν να την ξεπουλήσουν. Αλλά αν ο κόσμο δεν θέλει. Είδε τι έγινε. Δεν πουλήθηκε. Σήμερα ημέρα και κόβανε νερό χωρί να πάρουν ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, εγώ θα ξοπλούσε η τράπεζα για κάποιο λόγο δεν του πλήρωσε. Έχω προβλήματα να μου, δεν του ενδιαφέρουν βέβαια στα παρτά του. Αλλά ψαμιγά βλέπω το νερό να μένω τηλέφωνο ρεκολόπαιδα. Φέρνει και σε δύσκολο. Πολύ το ταγάρι του ταμίλω. Τι θα λέει τώρα, ότι και το νερό δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Γάτε, Γα... <σέτα>, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Ακούλεσαι μια άδικη κριτική για στην κυβέρνηση για το θέμα του αφημί, λέει, το οποίο θα καταργείται σ όποιου φοροδιαφεύουν κλπ. Και, και το ακούω και από επικοινωνικό κόσμο και από θημιογράφου. Και εγώ θα έκανε, παιδιά, ότι ε, <σκάς> αν δούμε την περίπτωση με τη Σάικ, του Μελισάνί, δηλαδή, που διαγράφηκαν τα χρέη για να πείσει την τρινή και για ξανέφηση και σιγά στην πρώτη. Για να δούμε την περίπτωση του Παζόκ, που έγινε ηλιά, για να διαγραφούν τα δάνεια και τα λοιπά. Ε, εγώ δεν θα έκανε ένα πρόβλημα. Μαζί μου, αφημή μου διαγράφηκαν τα χρέη. Ένα, <σκάς> παιδί μου, αλλά που να μάθει το καινούργιο, γι' αυτό δεν το κάνουμε. Για να μην σε μπερδέψει. άλλοι έχουν το, το μηχανισμό. Μου άρεσε να το θυμούνται τα δεν έχεις; Όχι, και θα το κάνω τα τουάρι στο χέρι, εγώ πέσα. Μου τα διαγράψουν και μη φοβούνται. Θα, θα το βρω τον τρόπο. Λοιπόν, αποστολή μου, θέλω να σου πω κάτι. Τηλεφωνώ από μεσημεία και εδώ ο τοπικό σταθμό. Πώ το όπε από πού, από πού? Από μεσημεία. Δεν χορταίνω να σ' ακούω αν το λε τον νι. Μεσημεία, ε. Μεσημεία. Πού δουλεύει, Μουσείο Ακρόπολη. Τώρα θα σου έλεγε τίποτα. Καμία σχέση. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μπαίνουν συνέχεια διαφημίσει και η εκπομπή σα έχει καταλήξει να είναι το διάλειμμα μεταξύ των διαφημίσεων. Κοιτάξτε να κάνετε κάτι. Πολύ ωραία. Καλά, λογικό τώρα, sorry κιόλα. Είναι ο Σαμαρά από εκεί, ότι θα άφηνε να ακουγόμαστε κανονικά. Κοίταξα, δεν μπορεί να χρεώνεται όλη η Μησηνία το Σαμαρά. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που ψηφίζουν το Σαμαρά, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που ψηφίσουν και άλλα κόμματα. Εμείς. Ας προσέχατε. Αν κάτι έβγαλε Μησηνία, δεν θα λέμε για το λάδι ή τα άλλα κόμματα, για το Σαμαρά θα λέμε. Του κάνετε μεγάλη τιμή να τον ταυτίζετε με τόσο όμορφη περιοχή και με ωραίους ανθρώπου. Τι σημαίνει... Θέλουμε να μα διαγράψει άλλα εκατό δισεκατομμύρια εδώ, κυρία Μέρκελ. Πήγαινε στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπω θα πάει αύριο, και γράψε τον προπολογισμό των γερμανών φορολογουμένων, εργαζομένων, φτωχών Γερμανών, πολετάριων Γερμανών, Γερμανών που για μια δεκαετία συμφωνήσαν να μην πάρουν αυξήσει στου μισθού. Γράψε λοιπόν σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό εκατό δισεκατομμύρια να τα πληρώσει, γιατί εμεί δεν βγαίνουμε. Να απαντήσω στον κύριο Αλευρά που. Ναι, γιατί σε ρώτησε κιόλα. Τσί αμέσω πει χά και την απαντήσει. Όχι, που είπε για το γερμανικό λαό, επειδή παρακολουθώ. Αλλά το πρωί γι' αυτό να το απαντήσω. Ναι, ναι, βεβαίω. Παίρνω ένα πελάτη εγόρα και ένδυτο και τον πάω στη Γαλλικήδα. Και μόλι φτάσω στη Γαλλικήδα μου λέει: Φιλαράκο, δεν έχω να σε πληρώσω. Και τον πάω στα δικαστήρια. Το πρώτο πράγμα που θα μου πει ο πρόεδρο έφερε, δεν τον είδε ότι είναι ξηπόλητο. Τι τον πήγε στη Γαλλικήδα, πώ θα πληρώνω, Σουδά. Έρχομαι την ερώτηση του κυρίου Μαριά προ τον κύριο Σούλτζομπ, κάποιον εκεί, Γιούγκερ του, του Γερμανικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού. Ήρθε από το 2005. Την το τολίζω από το 2005 την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας αλλά κάνανε το χορόιδο γιατί είχαν πολλές εξαγωγέ στην Ελλάδα, πολλά είχαν αυτοκινητάκια, ηλεκτρικές κουζίνες και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό θα του πούμε κυρία Αλευρά. Κονομάγατε, τώρα ήρθε η ώρα να χάσετε. Άκουγα, δε αποστόλη μου. Έχουν κατα, εγκαταλείψει ένα κλεμμένο μηχανάκι στο, στα λευκάκια. Ένα, ένα παπάκι ενό ταλέπορου, είναι και καλαδάκι πίσω. Έχουν ειδοποιήσει όλου του κολόμπατσου και δεν έρχονται εκεί πέρα λέει για να μην το χρεωδούνε. Επειδή σήμερα το πρωί πήρα και το ρεαλ και το κόκκινο και το πα δεν είπαν τίποτα. Ρε, αγόρι μου, πες τα νούμερα μήπως το ξέρει ο άνθρωπο αυτό το πάρει να μου κάνει μέχρι να το πάρουν οι Να σου πω τα νούμερα και να τα πει. Λοιπόν είναι ΧΙΤΖ 714. Ακού στον πα στα σταθμό είναι αگه, okay, yeah. Η ιδέα ότι η Τρόικα λέει και εμείς να project τη λύση σαν διαββηεón η πολιτός σεφδης. So you <theuelle. laughs> <they> Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο ναι. που είχε η Ελλάδα το 1821. Γεια σα! Ήρθαμε για να σα πάμε τα λεφτά σα. Το στείλατε σε τσακίδια!